produced by greeklatinaudio.com austin texas august 2004 mark chapter 15 gave thesis proeis ke gramateon ke pilato Ki kategorun avt uarkieris pola o de pilatos palin epi rota avton legon u kapokrenu den i deposas su kategorusen o de isus su ketiu den a pekriti oste ton pilaton kata de iortin apeli en avtisen paritunto indio legomenos Varavas, metaton stasiaston de menos it fonon tepikisan και ένα βάσο οκλός ιρξα το ιτίστικα το σε πί αυτις. Ο δε Πίλατος απεκρίτι αυτις λίγον, τέλει τί απολίσω ειμην τον βασίλεα τόν Ιωδέον, εγίνος κιν γάρω τί δι απθόνον παραδεδοκισαν αυτον Ιαρχιέρις. Ιδι αρχιέρις ανεσίσαν τόν τόν βαραβάν απολίσι Ο Υδε πάλιν εκραξαν στ'αβροσον αυτον, οδε Πίλατος έλεγε να αυτοίς, Τι γαρπίσιν κακόν, Υδε περίσσος εκραξαν στ'αβροσον αυτον, οδε Πίλατος που λόμινος το οκλο τοικα Απέλισεν τον Και αυτον Ο εστίν και εν εντεδίσκουσιν αυτον Πορφύραν, και περιτήτεας αυτο πλέξαν τες ακάντινων και ήρξαν το ασπάζεστε αυτον, και ρε βασιλεύ τον Ιωδέον, και έτην αυτον την κεφαλήν καλαμό, και ενέτην αυτο, και τίτεντες τα γόνατα προσεκίνουν αυτο, και οτι ενέπεξαν αυτο, εξέδισαν αυτον την Πορφύραν, και ενέδισαν αυτον τα κυμάτια αυτον. Και εξάγουσιν αυτον ενα ασταυρόσουσιν αυτον, και αγκαρεύουσιν παράγοντα τίνα Σίμωνα, κυρινέων ερκομινόν απαγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ενα άρι τον σταυρόν και φέρουσιν αυτον επί τον Γολγοτάν τόπον, ο εστιν μετέρμινε κρανίου τόπος, και δίδουν αυτον εσμερινισμένον ίνον, ως τε και σταυρούσιν αυτον και διαμερίζονται τα γημάτια αυτού, βαλονται κλίρωνε παυτά της διάρει, είναι η ώρα τρίτη, και εσταυρωσαν αυτον, και είναι η επικραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη ο βασιλεύς των Ιωδέων. Και σιν αυτο σταυρούσιν δύο ένα εκτεξιόν και ένα εξεβονίμον αυτού, και ή παραπορευόμινοι ευλασφίμουν αυτον, κινούνταις τα σκεφαλάς αυτον, και λέγονταις, Βά ο καταλύον τόν ναόν, και οικοδομόν εν τρεις ίνιμερες, σώσον σε αυτόν καταβάς από το σταβρού, ομοιος και οι αρχιέρεις εμπεζον τες προς αλύλους μετά τον γραμματέον ελεγόν. Αλλούς εσώσεν, εαυτόν οδινάτε σώσαι, ο Χριστός ο βασιλεύς Ισραήλ καταβάτων είναι το σταβρού, ενα είναι και πιστεύσομιν, και εισιν σταβρομεν εισιν αυτο, ονίδιζον και e γενomeni ora sectis, scotos ageneto e folin tin tin, e os ora senatis. Και tienati ora, e voice en oisus phonimegali. Eloi, Eloi, lama sabactani. O estin meterminevominon. O theos mu, o theos mu, is tin cateli pesme. Και tienes ton paristicoton, ακούantes elegon, ibe, ilian phonii. Dramonde tis gemisas sponkonoxus con oxus, peritis calamo, epotizen legón, Afete, iddumenier que te ilías catelin apton, o de issus afis fonin megalin, except nebsen, que to catapetas matu istio, a panu zineos cato, iddonde o quintirión o paresticos exenantías aptu, o tiutos except ipén, ali, dos utos o antropos bios Ίσαν δε και γινέκες, από μακροθεν θεωρούσε, ενες και Μαριάμι Μαγδαλίνι, και Μαρία, η Ιακόβου του Μικρου, και Ιωσίτος Μίτρ και Σαλόμι, και ότι είναι τη Γαλίλεα, η κολούτουν αυτο και δικόνουν αυτο, και άλλοι πολέ, και σινάν αυτο Ισίερο Σόλεμα, και είδι οψιάς επί Ιν προσάβατον, ελτον ιοσيفα ποαριματιας εσκημον βουλεφτις ος κεαπτος εν προστεκομινωστιν βασιλιαν τω τειου τολμισας η σιλτεν προς τον πιλατον κει ητισα το το σωμα τω αυσου οδ πιλατος εταμασενει διδητενικεν κε προς καλεσामενωστον κεντεριωνα επιρωτισεν αυτον η ιδια Κατ αυτον, τη συνδονη, και Μαρία, η Εθνική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική Αυτονομική